Στοίχη 44.50. Εσυνέπεια της πίστος και της απιστίαση των Χριστών. 44. Ο Ιησούς δε εφώναξε δια να τον ακούσουν όλοι και είπε τί φοβείστε να ομολογήσετε την εις πίστην σας. Μάθετε ότι εκείνος που πιστεύει σε με δεν πιστεύει σε με αλλά στον ο οποίος με έστειλε». 45. Και εκείνο που με τα πνευματικά μάτια τα οποία ανοίγει και φωτίζει πίστη, βλέπει εμέ... «Βλέπει τον πατέρα που με απέστειλαν στον τον κόσμο». 46. «Εγώ ήλθα εις τον κόσμο δια να είμαι φως πνευματικόν δι' αυτών... ...δια να μην μείνει στο ηθικόν σκότος της αμαρτίας και της πλάνης... ...κανείς από εκείνου που πιστεύουν σε με». 47. «Και αν κανείς ακούσει τους λόγους μου και δεν τους πιστεύσει... ...ώστε να εγκολποθεί αυτούς και να τους στηρίσει στον βίον του... ...εγώ δεν καταδικάζω αυτόν από τώρα» ούτε θα είμαι εγώ ο κύριος αίτιος τη καταδίκης του διότι δεν ήλθα διανακατακρίνω να κατακρίνω τον κόσμο αλλά διανασώσω τον κόσμο 48 Εκείνος που με παρακούει και δεν δέχεται τα λόγια μου έχει μόνο του δημιουργήσει αυτόν που θα τον καταδικάσει Ο λόγος τον οποίο ελάλησα εκείνος θα τον κρίνει κατά την αισχά ημέρα της παγκοσμίου κρίσεως 49 Θα κρίνει ο λόγος μου κάθε άπιστον κατά την ημέραν εκείνη διότι εγώ δεν ελάλησα ποτέ από τον εαυτό μου αλλά ο πατήρ που με απέστειλε αυτός μου έδωκεν εν εντολήν τι να διδάξω και με ποιους λόγους να το είπω. 50 και γνωρίζω ότι η εντολή του ήταν το ζωή αιώνιος διότι ο λόγος του Θεού εγκλίζει οποιόν και ανακαινιστικήν δύναμιν. δι' αυτό λοιπόν και εγώ που ήρθα για να σας μεταδώσω ζωή αιώνιον εκείνα τα οποία λέγω και διδάσκω όπως μου τα έχει είπε ο πατήρ έτσι ακριβώς τα λέγω και τα διδάσκω.